Δεν είμαι κρατούμενη! Μπήκα οικειοθελώ και θέλω να φύγω! Σα το ζητάω τρει μέρε αυτό και με παιδεύετε! Έχετε φύγει από το νοσοκομείο, <laughs> τι συνέβη? Έκανα εισαγωγή οικειοθελώ για την καλή δοδίσπρια. Δίμοξη των υπνοαναπνευστικού, το έχω ξαναπάθει αυτό το πράγμα. Είναι από τα αρκοντήσια και την χάνω χρήση Και όταν δεν την καθαριστεί, πε στα σούπερ μάρκετ που μπαίνουμε, αμέσω με το χλίδι. Το παιδί μου ήταν πολύ πιο, πιο ελαφρό από μένα. Δεν είχε καθόλου πυρετό. Μου κάναν εισαγωγή, μου κάναν τι και με βγάλανε θετική ότι έχω κόπη. Εγώ όμω νιώθω μια χαρά μου. Έπεσε και ο πυρετό. Εχθέ έβγαλα τον ωρό από μόνη μου, αναπνέω κανονικά και τους ζητάω να μου δώσουν εξητήριο να φύγουμε. Και μου λένε ότι επειδή είμαι επικίνδυνη. η οποία είναι του συστήματος Το εξητήριο μου έπεσε από τα χέρια <Ρι> Αυτή είναι μια συμπολίτισά μα, Ελληνίδα, καθαρή Ελληνίδα που ξέρει πολύ, πολλά πράγματα και αισθάνεται την ανάγκη να τα μοιραστεί Μέσα σε μια της φράση έχει πει 15 ειδήσει. Ξεκινάμε με τη δικηγόρο Ο δικηγόρο του νοσοκομείου είναι του συστήματος Το ξέρουμε όλοι αυτό Οι δικηγόροι των νοσοκομείων Είναι στη Λαμία όλα αυτά Γίνονται, Είναι μια συμπατριώτη, συμπατριώτησά μα. Η οποία οικειοθελώ πήγε στο νοσοκομείο, γιατί ένιωθε δύσπνη, είχε πειρετό. Τη πέρασαν αυτά, τη είπαν ότι έχει κορονοϊό, αυτή και ο γιο τη, αλλά επειδή δεν νιώθει τίποτα, φεύγει, γιατί δεν του πιστεύει. Όταν δεν μπορούσε να αναπνεύσει, πήγε. Μετά που αισθάνθηκε λίγο καλύτερα, την έκανε έφυγε και γύριζε και έσπερνε τον ιό από εδώ και από εκεί. Η κυρία αυτή, την, κυρία αυτή την εντόπισε βεβαίω η κάμερα, την κυνηγούσαν από πίσω η δημοσιογράφοι, απόσταση πάντα, γι' αυτό και ο είναι κάπω, δεν την έχουμε καθαρή όπω τα θέλαμε. αλλά έστω και με, αυτό την, με αυτή την παραδοχή και με αυτή την εκδοχή του απομακρυσμένου ελαφρούς ήχου μπορούμε να καταλάβουμε το πώ ακριβώς σκέφτεται αυτή που δεν είναι και μόνη της γιατί είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες αυτοί που σκέφτονται έτσι. Θέλω να φύγω, να πάω στο σπίτι μου, να κάνω την υπόλοιπη καραντίνα. Αφού βέβαια βεβαιωθώ από την μικροβιολόγο μου ότι όντω έχω COVID. Να έρθει να μου πάρει αίμα να δούμε τι έχω. Θεωρείτε δηλαδή ότι σας λένε ψέματα. Θεωρώ ότι λένε ψέματα για να γεμίζουν κρεβάτια διότι σπράττουν 34.000 ευρώ. Για κάθε άτομο που διασωληνώνουν Βγήκε χθες ο Πολάκης του Τσίπρα Και είπε ότι οι λογαριασμοί των γιατρών Έχουν, είναι πάρα πολύ φουσκωμένοι We will, we will rock you We will, you. We, will we will rock you, we will, we will rock you. Για κάθε άτομο που μπαίνει παίρνουν 10 χιλιάρικα. Για κάθε άτομο που πεθαίνει παίρνουν, παίρνουν πάνω από 30. Εδώ κάτι πέστε. Πανδημία δεν υπάρχει. Για να έχεις πανδημία πρέπει να έχεις 6 εκατομμύρια Έλληνες νεκρούς. Για να έχεις επιδημία πρέπει να έχεις 3 εκατομμύρια Έλληνες νεκρούς. Μία γρήπη είναι εποχιακή γρήπη, την οποία τη χρησιμοποιεί μια τάξη πραγμάτων και το σύστημα όλο αυτό, το σάπιο, για να περάσουν τα σχέδια του. Η σιγουριά της βλακίας. Πάντα έτσι η βλακία έχει σιγουριά και αναφέρεται σε αριθμούς. Ακούσατε εδώ για να έχει πανδημία είναι 6 εκατομμύρια. Έχει τιμολογηθεί, έχει κοστολογηθεί. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Το λέει η κυρία, κάπου το έχει διαβάσει. Ε, τα 3 εκατομμύρια φόρουν κάτι άλλο. 34.000 παίρνει κάθε γιατρό για να διασωλεινώσει κάποιον. Στην πορεία τα αλλάζει αυτά τα νούμερα, δεν ξέρουμε πώ γίνεται. Όλοι όσοι είναι διασωλεινωμένοι δηλαδή, αν κάνετε τον υπολογισμό, είναι χρήματα σε γιατρού. Σύμφωνα με τη λογική τη συγκεκριμένη κυρία, τα πιστεύει και δεν είναι μόνη τη. Γιατί. Εμείς εδώ έχουμε μια ευαισθησία, οπότε δούμε τέτοιο συμπολίτη μας, αμέσως να τον φωτίσουμε, να ρίξουμε πάνω τα φώτα δηλαδή τις όποιας δημοσιότητας, να το μοιραστούμε μαζί σας, να ακούσουμε το ηχητικό, ώστε να δείτε κι εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Η συγκεκριμένη κυρία που είναι και χριστιανή ορθόδοξος, το είπε εκεί με κάποιο τρόπο, και το υπονόησε με διάφορου τρόπου, είναι και θεματοφύλακα. Εσεί τώρα που είστε. Α, έξω... και κάτι άλλο. Είμαι θεματοφύλακα του άρθρου 120 του συντάγματο. Ο πρόεδρο μα είναι ο ανώτατος τριαδικό δικαστής, ο κύριος Γρηγόριος Χαραλαμπίδη. Και σε λίγο όλοι αυτοί που κάνουν αυτά και τα στενοφόρα και η αστυνομία που είναι ΑΕΠΣ, θα περάσουν από πειθαρχικό κυβέρνηση. Πέφτει του, με σε λίγο. Όλοι αυτοί θα περάσουν από πειθαρχικό. Κάθε σπίτι ένα τρελός και στο δικό μας όλοι. Ότι του τους λέω να φύγω. Είμαι χωρίς σωρό, χωρίς πυρετό. Μω οικειοθελώς μπήκα, οικειοθελώς και δεν μ' αφήνουν να βγω. Ναι, αλλά είστε θετικοί όμως. Είστε θετικοί. Ποιος το λέει αυτό, δεν τους πιστεύω, δεν είμαι θετική. Είναι άνθρωπος. Η συγκεκριμένη κυρία λοιπόν είναι θεματοφύλακα του άρθρου 120 και έχει πρόεδρο τον τριαδικό πρόεδρο, τον τάδε. Δεν ξέρω τι είναι δικαστικό. Πάντα υπάρχει ένα δικαστικό εκεί κοντά σε όλα αυτά που υποτίθεται ο δικαστή. Έχει περάσει ένα πανεπιστήμιο, έχει περάσει μια σχολή, έχει αντιμετωπίσει πολλέ υποθέσει στη διάρκεια τη ζωή του, τη επαγγελματική. Όχι. Πάντα έχουμε έναν τέτοιο που ασχολείται με όλα αυτά μάλιστα και σε κρίσιμε υποθέσει. Κάτι θεούσε έκαναν του. Είς, δεν έκαναν, ήταν οι εισαγγελίε. Για να τελειώσουμε, αυτή την κυρία πολύ μα έφτιαξε έτσι στη διάθεση και πάντα μα αρέσουν όλοι αυτοί, γιατί είναι πολλοί. Αν ήταν μόνο ένα, θα μελαγχολούσαμε. Αλλά είναι πάρα πολλοί και με διάφορε αφορμέ, κυρίω την εποχή τη πανδημία, βγαίνουν και λένε τα δικά του. Τη ρώτησαν εκεί οι δημοσιογράφοι που έτρεχαν από πίσω, Αν θα κάνει το εμβόλιο. Θα κάνετε εμβόλιο, Όχι βέβαια, έχει μέσα AIDS, ελωνοσία. Yeah, we have time you're a young man heart with shorting in the streets, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. <laughs> <laughs> AIDS, we will, we will rock you, we will rock you. AIDS, we will, we will rock you, we will rock you. AIDS, elonor. <laughs> Απόβλητα από εκτρώσει μακριά από τα εμβόλια! Νορίστε και αποκαλύψει. Ποιο άλλο τα έχει πει, κανεί δεν τα έχει πει. Ποιο άλλο το έχει μεταδώσει, κανεί. Ντρέποντο όλοι. Εμεί εδώ τα βάλαμε. Είχαμε την τόλμη να αποκαλύψουμε τι έχει το εμβόλιο. Έχει AIDS, με G-Pachi, που να τα ακούει η Έχει απόβλητα από εκτρώσει και τι άλλο είπε. Ελονωσία. Α, και ελωνοσία. Όλα αυτά τα έχει το εμβόλιο. Σόρισε από τον Κορνοϊό, αλλά κολλάσε AIDS, ελωνοσία και απόβλητα από εκτρώσει. Αυτοί σκέφτονται. Διαβάζουν πολύ συγκεκριμένα δημοσιεύματα Είναι συμπολίτες μας Είναι βλαμμένοι πάρα πολύ Δεν είναι ένας και δυο Είναι αρκετέ χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες Μπορεί και εκατοντάδε χιλιάδες Φαίνεται άλλωστε και από άλλες επιλογές Βλέπω και τα πλάνα στην τηλεόραση Έχει γυρίσει λίγο το, το πλοίο Κάτω στο Σουέζ, το Evergreen Evergiven Ever έτσι λέγεται Το έχουν γυρίσει λίγο Και θαυμάζω πάντα τα ρεπορτάζ Των συναδέλφων στα κανάλια. θέλουν να δείξουν πόσο μεγάλο είναι και λένε 400 μέτρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ μεγάλο για να το καταλάβουμε όμω βάζουν τον, το Empire State Building τον ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης και λένε είναι πιο μεγάλο από αυτόν Πώ συγκρίνει ένα πλοίο που είναι οριζόντιο με έναν ουρανοξύστη που είναι κάθετος και πρέπει να καταλάβει κάποιος ενώ δεν καταλαβαίνει αν του πει 400 μέτρα το, το πιάνεις πόσο είναι το μήκος του όχι Πρέπει να κάνουν τη σύγκριση και όλα τα συγκρίνουν με τον πολύ γνωστό και πολύ όμορφο ουρανοξύτη τη Νέα Υόρκη. Γιατί το έχουν μάθει να το κάνουν σε μία κατάσταση και το κάνουν σε όλε τι καταστάσει. Ναι και καλά, πρέπει να γίνει σύγκριση κάτι που είναι μεγάλο, αφού υπάρχει μονάδα μέτρηση. Γιατί βάζουμε και δεύτερη μονάδα μέτρησης. Αυτά είναι προ δημοσιογράφου ερωτήματα. Αυτά τα κολλήματα που έχουν και η μονοτονία εκεί για να δείξουν ότι έχουν κάνει ένα πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Φεύγουμε από αυτά, γυρίζουμε πάλι στο, στο αρχικό πεδίο και περιβάλλον που είχαμε ε, Συμπληρώνεται η κυρία αυτή από τον Μητροπολίτη που πολύ αγαπάμε μόρφου κάτω στην Κύπρο Έτσι μαθαίνεις <χει> το Θεό Βήμα, βήμα Δάκρυ, δάκρυ Θα σε βρω σε κάποια άκρη Λέει ο Καζαντζήτης Βήμα, βήμα Δάκρυ, δάκρυ Βήμα, βήμα Δάκρυ, δάκρυ Θα με βρεις σε κάπια άκρη Θα σε βρω σε κάποιαν άκρη Να κλαιώ για σένα αγάπη μου Που τώρα ζεις μακριά μου Πάτι Τ ό μτα ανά στε μζου ό Κ τι καρδιάμου τι τη φωτιά να φουτόνι τελάθηκα. για σεενα για να Και σώσε με αφού μόλις Τις κραμιά μας δηλαδή, την ελευθερία μας Μας παίρνουν πατρίδα θρησκεία η οικογένεια Στην έμια άλλη, <σ Participants> στον κύκλο των βλαμένων παραμένουμε ε, Από το Κιλκής, προχτές από τις παρελάσεις και τα υπόλοιπα Ο Μητροπολίτης λοιπόν Μόρφου Έχουμε συνηθίσει να ακούμε μητροπολίτες για να κάνουν παραπομπές, το κάνουν συνέχεια για να δώσουν και βαρύτητα στο λόγο τους και αγιότητα στο λόγο τους, αναφέρονται στον Απόστολο Παύλο, σε κάποιον Ευαγγελιστή, τίποτα, εδώ ομόρφους τον Καζατζίδη. Χρησιμοποίησε στίχου Καζατζίδη για να περάσει στο Πίμνιο αυτό που ήθελε να περάσει. Μαζευόμαστε σιγά σιγά αφού κάνουμε αυτό το γύρο από Λαμία, Κυλκής και Κύπρο, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. στην Αθήνα, στην ενημέρωση που έγινε την Παρασκευή από τους γιατρού και την καθηγήτρια την κυρία Παπαευαγγέλου μίλησε για τις ποσοστώσεις θανάτων και είπε κάτι που παραξέρεψε πάρα πολλού. Υπευφανώς υπάρχουν και θάνατοι εκτός μεθ πάντα υπήρχαν, είναι πολύ μικρό το ποσοστό όμως των ασθενών ε, που ε, χάνουν τη ζωή τους εκτός μεθ, πολύ μικρό 20% νομίζω we will, we will 20% νομίζω We will, we will rock. We will rock you. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό όμως των ασθενών ε, που ε, χάνουν τη ζωή τους εκτός με, πολύ μικρό, 20% νομίζω Τι να πρωτοπείς, είναι και επιστήμονες, είναι επιστήμονες όλοι αυτοί που βγαίνουν πολλές φορές μας έχουν κάνει να νιώσουμε αμήχανα Δημόσωσε το Μαγιορκίνη που έλεγε ότι τα 25 παιδιά είναι καλύτερα με στην τάξη παρά τα 17% γιατί οι έρευνες του τάδε πανεπιστημίου τεκμηρίωναν αυτό θυμόμαστε τον Τσιόδρα που έλεγε ότι στα μέσα μεταφορά δεν κολλάει ο ιός, τώρα παραγγέλνουν λεωφορεία ένα χρόνο μετά η κυβέρνηση βέβαια αυτό με τα λεωφορία το έχουν πει πάρα πολύ και τα μέσα μεταφορά γενικότερα και άλλες δηλώσεις του κυρίου Τσιόδρα ο οποίος έχει χαθεί και άλλες δηλώσεις των λοιμοξιολόγων που σε κάνουν να νιώθεις μια παγωνιά Μια διαφορετική αίσθηση από αυτό που περιμένει συνήθω από επιστήμονα. Και τώρα ακούσαμε και την κυρία Παπα-Ευαγγέλου να κάνει και αυτή η κοστολόγηση και να λέει ότι το 20% πρώτον είναι ένα μικρό ποσοστό, που είναι ένα τεράστιο ποσοστό, γιατί αναφέρεται σε θανάτου. Δεύτερον, δεν κάνει ποτέ τέτοια σύγκριση. Κανεί δεν πρέπει να κάνει, δεν πάει ο νους του, δεν πάει η καρδιά του να κάνει τέτοια σύγκριση. Γιατί μιλάμε για νεκρούς εκτό μεθ. Τη στιγμή που λείπουνε μεθ, αυτή τη χώρα. Και πριν την πανδημία και μέσα στην πανδημία παρά τα όσα δηλώνουν κάτι νούμερα που κανείς δεν μπορεί να τα διασταυρώσει και να τα κατανοήσει πλήρως και έρχονται οι επιστήμονες, οι γιατροί, οι γιατροί όχι πολιτικοί, οι γιατροί που και κάνουν τέτοιες, τέτοιους συσχετισμούς και τέτοιες αναφορές και τέτοιες παραπομπές σε ποσοστά θανάτου. Να φύγουμε από αυτό γιατί είναι και βαρύ έτσι ως θέμα. να πάμε σε κάτι άλλο μένουμε στην, πολιτική, μένουμε στην πολιτική αλλά θα ακούσουμε πως κάποιος άνθρωπος βρίσκει τη διέξοδό του κάνει την επανάστασή του και γράφει όλους τους άλλους εκεί που ξέρουμε όλοι Το Πάσχα θα πάτε στην καθιστεί. Κρήτη στην Τι θα λέτε θα, θα καταφέρουμε το Πάσχα ή μην είναι ακόμα Ξέρετε πώς κριτικοί έχουν στείλει μήνυμα ναι, πολύ, Που μένουν βέβαια. εδώ στην Αθήνα κύριε, κύριε Παγκογιάννη εμένα δεν θα με κρατήσει <laughs> Κανένας <laughs> να μην πάω στην Κρήτη Σας το λέω <laughs> Αυτό είμαι σίγουρο Οι ξεκάνα, υπόλοιποι θα μπορέσουμε λέτε, να πάμε Κοιτάξτε πρώτα ο Θεό, ναι θα Somebody better put you back into your place. We will, we will rock you. We will rock you. Ε, εμέλα δε θα με κρατήσει κανένας να βιβάω στην Κρήτη. Δεν κρατιέται με σκινά, με αλυσίδες, δεν κρατιέται με τίποτα. Θέλει να πάει στην Κρήτη. Η δόρα βακούλια, σήμερα το πρωί το είπε και τις κάνει και οι κοινούμενοι ερωτήσεις. Όλλας θα μπορεί η υπόλοιπη πλευρά. Η πλειοψηφία, ο κοσμάκη, όπω λέμε, βάλτε όποια λέξη θέλετε, δεν τα υποοικονώ εγώ τα προσθέτω. Ε, αυτό το πάρα πολύ ωραίο που συνέβη, έχει κάνει και μια αίσθηση, βλέπω στα social media, το παρακολουθούν. Να ξέρουμε πάντα ότι η δημοκρατία, η δημοκρατία ισχύει, η ισονομία, είναι ένα τέτοιο πολίτευμα η δημοκρατία η ισονομία, η αξιοκρατία. Όλοι είναι ίση απέναντι στου νόμου, στις εντολές, στι διατάξει, ακόμη και όταν κάποιο πρόκειται να το πει και πνίγεται. θεωρώ ότι είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία we will, we will μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία Είναι απόλυτο μύθο ότι, ότι είναι χοντρόπετσι πολιτική. Γαλό. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ο Λαούς είναι κυρίαρχο. Τι πτή κουβέντα είναι αυτή. <laughs> <laughs> Καταπληκτικό. Αυτά λοιπόν με τον κυρίαρχο λαό, τη δημοκρατία που είμαστε και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία στα λόγια, ωραίες λέξεις, ωραίες έννοιες πολύ χρησιμοποιημένες, καθόλου εφαρμοσμένες όμως στην πράξη Αλλάζουμε κλίμα, είναι από την προηγούμενη εβδομάδα έχει κάνει όμως καριέρα, έκανε μετά την 25η Μαρτίου στα social media πάντα γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα και μετά πηγαίνουν και στα κανονικά media Είναι το σούπερ μάρκετ τη. Ένα από το σούπερ μάρκετ, δεν ξέρουμε σε ποιο κατάστημα. Κάποια στιγμή ενώ ψωνίζει μέσα ο κόσμο, στα τυριά, στι χλωρίνε, στα ταμεία, είναι οι υπάλληλοι εκεί κάνουν τη δουλειά του, κόβουν σαλάμια και τα γνωστά. Ε, από τα μεγάφωνα του σούπερ μάρκετ, ακούγεται ένα μήνυμα για τα 200 χρόνια τη επαναστάσεώ μα και μετά ρίχνουν τον εθνικό ύμνο από τα μεγάφωνα στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Πολλοί από εσάς που μας ακούτε ίσως δεν έχετε και social media να το δείτε. Και στέκονται προσοχή όλοι τώρα τι να κάνουν. Ακούγε το Εθνικό Σύμωσμα Σουπερμάρκετ. Στέκονται οι υπάλληλοι, στέκονται οι πελάτες. κανα δυο εκεί κάνουν δουλειά και ένας τραβάει με το κινητό. 200 χρόνια συμπληρώνονται από την απελευθέρωση του έθνου μας. Ως ελάχιστον πόρο τιμής και τους αγώνες και τις θυσίε των ευαγών μας ακολουθεί ο Εθνικό Σύμω Και παίζει ο εθνικό ύμνος και στέκονται όλοι προσοχή. Αυτό ε, είναι παράξενη εικόνα γιατί βλέπεις τους εργαζόμενους μετά τις στολές που φοράνε εκεί όταν είναι μέσα στα ψυγεία, τους πελάτες αμήχανοι, πήγαν να ψωνίσουν οι άνθρωποι στο λίγο χρόνο που είχαν ξαφνικά παίζει ένας εθνικό ύμνος από τα μεγάφωνα αισθάνονται την ανάγκη, και okay, είδε το κατηγορούμε να αισθαθούν προσοχή, κάποιοι άλλοι μετακινούνται και επειδή αυτό σχολιάστηκε επικοιλωτρόπους στα social media και βλέπω μία, νομίζω έκανε ανάρτηση και ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο Άδωνης Γιοργιάδης που κατηγορεί όλους αυτούς που κατηγόρησαν Όλο αυτό το σκηνικό δεν κατηγορούμε τον εθνικό ύμνο, κατηγορούμε τη χρήση του εθνικού ύμνου με στα τυριά, τα σαλάμια και τα ζαμπών. Αν εκτιμάς τον εθνικό ύμνο, δεν τον βάζει μπροστά κολόχαρτα να παίζει, δεν τον βάζει ποτέ, πουθενά, σε κανένα κατάστημα, δεν υπάρχει λόγο. Ο εθνικό ύμνος παίζει εκεί που πρέπει να παίξει, στι τελετέ που πρέπει να παίξει, με, τη δέωσα, με το δέοντα σεβασμό, με τη δέουσα προσοχή, όλοι στεκόμαστε κτλ. Μέσα στα. στα τυριά και στην αγωνία και έχεις και τους εργαζόμενους που πάνε εκεί να κάνουν τη δουλειά τους και ξαφνικά να σταματάνε κάθε λίγο, να στέκονται προσοχή, να αφήνουν τα τυριά, το, τα, τα, τα μαχαίρια, να κόβει και να στέκεται προσοχή, είναι γελίο τουλάχιστον. Το θέμα βεβαίως, τα εθνικά θέματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά, Ε, όταν πέφτουν στα χέρια και στα μυαλά πολύ συγκεκριμένων ανθρώπων καταντάνε γελία είναι μια μακρά παράδοση σε αυτό τον τόπο η εθνικόφρον παράταξη πάντα να χειρίζεται τα εθνικά θέματα με κάνα δυο τρία σχήματα λογικά ε, αφαιρετικά εντελώς άρα ε, γελία στο τελικό αποτέλεσμα π.χ. καλή κακή είναι οι κακοί όσοι δεν είναι μαζί μας όσοι είναι μαζί μας είναι καλοί Άρα κάπως έτσι σκέφτηκε και η κυρία πριν με τη, από τη Λαμία που έφυγε με το εμβόλιο και έχει τον τριαδικό πρόεδρο και είναι και θεματοφύλακα του Συντάγματο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η Μόνικα η τραγουδοποιός ε, εδώ Ελληνίδα η οποία έχει κάνει κάνα δυο ωραία έτσι, τραγούδια κατά το παρελθόν ήθελε και αυτή να εκφράσει το εθνικό συνέστημα και έβγαλε μια επική γελιότητα Μια μεγαλοπρεπή μουσική πατάτα, θα το ακούσουμε τώρα με τίτλο «Ελλάδα, Ελλάς 2021». Μόνικα, θα το ακούσουμε σχεδόν όλο, όχι θα το υποστούμε όλο αυτό. Για να ξέρετε πώ οι νέοι τραγουδοποίημοι, μοντέρνοι, οι διεθνού καριέρα, προσπαθούν να πιάσουν τα εθνικά θέματα και βγάζουν αυτά τα τέλεια αποτέλεσματα. Εξαιρετικό, μπράβο, συγχαρητήρια. Εξαιρετικό κητσαριό. Να θέλει κανεί να το φτιάξει έτσι δεν θα το κατάφερνε ποτέ. Πεδαριώδη βλακεία, μοναδικό πραγματικά. Όχι επειδή μιλάει για την Ελλάδα, προλαβαίνω ένα τμήμα του ακροατηρίου, γιατί μιλάει έτσι για την Ελλάδα, με αυτή την αισθητική και με όλο αυτό το, το κητσαριό. Είναι, έρχεται ακριβώ από τα βάθη τη δεκαετία του 50, του 60, ό,τι πιο παλιό ξεπερασμένο και κίτσ. Έχει έρθει μέσα σε ένα Τραγουδιά από αυτό δηλαδή που ακούμε τώρα καλύτερο ή εισάξιο είναι αυτό που έρχεται. Ζώα είναι καλύτερο. Η Βέρα Αλάβουν είναι καλύτερα επτημμόνικα. μπορούν να κάνουν και ντουέτο. Εδώ ακούμε το αμαλευθεί Κρήτη. Το βάλαμε και για όσα αναφορά όσα αναφορά. Στην ώρα μπακογιάνη που θα σπάσει τα δεσμά και θα πάει το πασχάκι. Πού φρυνούσε! Αρκετά. Και συγγνώμη στα αυτιά σας. Καταλαβαίνω. Είδα και τις διαμαρτυρίες. Όχι για τη Βεραλάμπρου, για το τραγούδι της Μόνικα. Σ. Ε, τώρα, επειδή αυτός ο τόπος έχει βγάλει καθαρκτικά γενικότερα, σα σήμερα έφυγε το 2011 ο μεγάλος, το τεράστιος, Ιάκωβος Καμπανέλης, έχει γράψει και τι δεν έχει γράψει αυτό που ξέρουμε όλοι και είναι πολύ γνωστό και το ακούμε πάρα πολύ τα τραγούδια του δηλαδή είναι το μεγάλο μας τσίρκο εδώ δεν θα ακούσουμε απόσπασμα από αυτό το έργο το έχουμε ακούσει πολλές φορές αλλά επειδή πήγαμε με τη Μόνικα στη Σημαία στην Ελλάδα το τραγούδι της σημαία. <Τι> Ένα από τα πιο ωραία, όχι αυτό του λακκί παπά εδώ. Έλληνο με όλα αυτά που συμβαίνουν. 2.11.10.80.880, το τηλέφωνο επικοινωνία. Radio παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού. Ο Δημήτρη Κύρκο μα ρυθμίζει σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού και αμέσω μετά τι πρώτε διαφημίσει. Παρακαλώ. Αποστόλη. Πιο δυνατά. Έλα, μ' ακούς. Όχι. Από το Καναδά τι έγινε, αφού δεν σα ακούω. Δεν ακούγομαι. Καλά, ξαναπέρνω. Ξαναπάρε. Έλα λοιπόν, από Καναδά παίρνω πάρει και πριν Α, α τι μου κάνεις Καλά, τι να σου κάνω, ξέρω Τα φιλιά μου στον Μπράιαν Άνταμς Τα φιλιά μου στην Πάμελα <laughs> Άντερσον Έχει βγάλει κάτι άλλο ο Καναδάς χρήσιμο Η Σελίν να, Διον <laughs> τα φιλιά μου στη Σελίν, το Σελινάκι Σελίν πάει άσυλο <laughs> Ποιο, Ράιρ Ρέινολτ, ναι. Τα φιλιά μου στο Deadpool. Α του δώσω όπου να όπου θε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι πω ακόμα και το άλογο ήξερε που πρέπει να χέσει. Μόνο ο Μαλάκα ο άλλο δεν ξέρει. Όχι, δεν ξέρει. Στη γλώσσα των αλόγων αυτή είναι η απόδοση τιμή. Εκεί που θα αφήσει το σκατό του το άλογο είναι επειδή τιμάει κάποιον. ναι ναι Του τίμησε, μάλιστα. Όχι. Αυτό. Τιμημένοι και χεσμένοι, τι να κάνουμε τώρα. Τώρα. Αποστολή. Έλα. Ο Ευθύμης. Ευθύμης. Ναι, λοιπόν, θέλω να αφήσω ένα μήνυμα. Αυτό. Με τα τέτοια, με τον μπάτσο που σε πήρε τηλέφωνο, που έλεγε «ξύλος στους αριστερούς». Λαξέρις, παιδί μου, λέει «το ξύλο στους αριστερό. δεν πήγε ποτέ χαμένο». Και μετά με τον άλλον που απάντησε και τα λοιπά. Αυτό ο Μαλάκα, Μαλάκα, δεν ο Μαλάκα θα πεθάνει. Δεν καταλαβαίνει το ζώο ότι αυτό που λέει χτύπησε, αυτοί οι άνθρωποι που τράβησαν τόσα. Εγώ έκανα 28,5 χρόνια στη φύλακα. Και κατάλαβα ότι ήμουνα η τελευταία τρύπα. Κασέβι μου σε αυτό που απάντησε, προφανώ. Μήνυμα από τη Λέσβο. Πε του το να θυμηθεί το ξύλο που φάγαν από εδώ. Καραβανά 13 χρόνια εγώ. Mm. Υπάρχουν κι άλλοι. Οχ, oh, είστε πολύ. Ε, όχι πάρα δυστυχώ, oh. αλλά υπάρχουν. Αυτό ήθελα το Λάρα. Oh. Καλά, μα έχετε τρελάσει να πούμε. Χθε με αυτήν την υπέρυθμη διασκοπή, τι μα έχεις πάλι σήμερα να μα πουχθεί από το Σκάι, και νίκησε όλου αυτού. Νομίζω είδαμε, παιδιά, την πιο συγκλονιστική στιγμή των Πρίκυπα. Κάνορο να δακρύζει. Μα ναι. Για αυτό το κάνω. Για να μα τρελάνει. Ναι, ναι, ναι, τρέλα. Ζήτω η τρέλα! Λέω Μανίδε, βάζει καλά, ρε φίλε. για να μα τρελαίνει.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 Και από εκείνη την πλευρά, αλλά και στην παρέλαση, νομίζω ότι κάτι έλειψε. Α, τι? Λίγο σπουρέ κάπου... γαρίδας Δεν <σχεύγε> <τον> μπορούσε. <σχεύγε> <σχεύγε> παναγία παν, μου αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λοιπόν ε, μου έλειψαν παπάδε. Εμένα μου, ειλικρινά, δηλαδή είχε, τυπ, είχε την πατάρια, είχε το στρατό, ναι, αλλά μου έλειψαν παπάδε. Δεν είχε αρκετού. Ναι, δεν, όχι, του έλα στην παρέλαση, δεν κατάλαβε. Του έλα στην παρέλαση. Ανακάνουνε παρέλαση. Ακριβώ, Α... ακριβώ. Και εγώ, αλλά νομίζω δεν είναι αυτή η ημερομηνία. Γύρω στον Ιούνιο είναι η παρέλαση που μπορούν να Να σου πω κάτι, κι εγώ ένα τέτοιο στυλ το φαντάστηκα χθε. Ότι θα μπορούσαν να είναι στην παρέλαση, να κάνουν ένα drag show. Ακριβώ, δηλαδή να βάζουν μέσα από τα ράστα να κάνουν το πυματισμό. Αυτό το αριστερό πόδι, δεξί πόδι και να βγαίνει από μέσα γάμπα με ζαρτιέρα, με σταυρού. Σα παρακαλώ, κύριε, σα παρακαλώ. Δεν είναι καλό, Ε. Είπαμε μια κουβέντα, να το ξεχυλώσετε αμέσω. Λοιπόν, όχι, θα σέβεστε. Άρα να και αυτό που έλεγα για το, για το λιβανιστήρι να βάλουν μέσα ένα holy grail couch, είναι ένα ειδικό μαριχόνα που είναι ευλογημένο, να γουστάρουν και οι άλλοι επίσημοι από εκεί πέρα δηλαδή. Ούτε και αυτό δεν κάνει δηλαδή. Άμα είναι Θα ευλογημένο, είναι άλλο εντάξει. Είναι ευλογημένο, αυτό είναι ευλογημένο, ναι, είναι, ναι, το ξέρω. Εσύ που το ξέρει. Oh. Oh. E yeah. Πρέπει να κλείσω, πρέπει να κλείσω, συγγνώμη. Yeah, yeah. Να το κάνει ένα φίλο από το χωριό, ε ε ακριβώ, μου Στο πηγάδι, Να γεννηρό να ξεδιψά. Σπερνούν την καρδιά μου στο λιφάνι. Να γεννηψω μπάκι να χορτάσει. την καρδιά μου στο πηγάδι. Και αυτό ο Ιάκουμου Καμπανέλη, η Στίχη. Πολλά θα μπορούσαμε να βάζαμε, θα κάνουμε μια, δυο, τρεις εκπομπές, αλλά επειδή έχουμε και τα τις επικαιρότητες και πρέπει να τα παρακολουθήσουμε και επειδή τέτοια ώρα συνήθως ακούμε τίτλους ειδήσεων, έρχονται τώρα αυτοί από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Το μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάτ. Ο καπετάνιος που πήγε και έριξε το γαμόπλιο στην ξηρά της διόργας του Σουέζ είναι Σιριζέος. Τη σημαντική αυτή αποκάλυψη έκανε στο σταθμό μας με δηλώσεις του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης αποκάλυψε ότι ο Ατζαμής Καπετάνιος είναι Έλληνας και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Κοκκινιάς. «Έχουμε βίντεο που τον δείχνει να χορεύει στο Σύνταγμα το 2015», είπε ο βουλευτής, ενώ αποκάλυψε και πέντε φωτογραφίες που ο μαλάκας ο Καπετάνιος είναι αγκαλιά με τον Τσίπρα. «Καλούμε τον κύριο Τσίπρα να τοποθετηθεί», είπε η κυρία Πελώνη με τη σειρά τη λέγοντας χαρακτηριστικά. «Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας και ο καπετάνιος τους έχουν κάνει κόλλο το παγκόσμιο εμπόριο και έχουν ρεζιλέψει τη χώρα μας». Μεταξύ, για να ξεκολλήσει το γαμώπλιο από τη Διόρυγα η Ελλάδα αποφάσισε να στείλει 3.000 αστυνομικού στην Αίγυπτο Με εντολή του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στέλνονται 3.000 ειδικοί φρουροί που προσλήφθηκαν προχθές ειδικά για αυτό το σκοπό με συνοπτικές διαδικασίες Οι άνδρες της αστυνομίας με τα γκλόπ του θα χτυπάνε τα ύφαλα του γαμμόπλιο μπας και ξεκολλήσει που τα έχει κάνει πουτάνα όλα. Το ίδιο θέμα παραμένουμε: επίσκεψη αστραπή θα πραγματοποιήσει στο Κάιρο ο Πρωθυπουργό μα Κυριάκο Μιτσοτάκη. Η επίσκεψη γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Αιγύπτιου πρόεδρου Σisi, ο οποίο βλέποντα την αποτελεσματικότητα του Κυριάκου Μιτσοτάκη σε όλα τα επίπεδα, έκρινε αναγκαίο να τον καλέσει ώστε να συντονίσει αυτό στι εργασίε αποκόλληση, μπα και ξεκολλήσει από τον πάτο το γαμμένο το πλοίο που τα έχει κάνει μουνί. Ο Υπουργός μας φορώντας γαλότσες θα επιθεωρήσει ο ίδιος τις εργασίες αποκόλλησης, ενώ στη συνέχεια θα φωτογραφηθεί δίπλα και πάνω στο γερμένο πλοίο. Συγγνώμη, γα... Πόλιο. Εξωτερική επικαιρότητα τώρα απάντηση έδωσε η κυβερνητική εκπρόσωπο στα πειρά τη αντιπολίτευσης σχετικά με τη δήλωση της κυρίας Παπαευαγγέλου για το 20% των ασθενών που πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ. Μπορεί το 20% να πεθαίνει εκτός ΜΕΘ, αλλά το 80% πεθαίνει εντός ΜΕΘ. Και αυτό είναι μια ακόμη επιτυχία της κυβέρνησης, τόνισε η κυρία Πελώνη, δίνοντας αποστομωτική απάντηση στα κακόβουλα σχόλια. Κληθείς να σχολιάσει Το θέμα, ο κύριο Γεραπετρίτη απάντησε θέτοντα το κομβικό ερώτημα: Τι δουλειά είχε αυτό το 20% στη ΣΜΕΘ, ερώτημα που ακόμη δεν έχει απαντηθεί από την αντιπολίτευση. Κερό, καιρό να εκπαιδευτούμε να μα αρέσει το αρνί στο φούρνο, γιατί δεν βλέπω προκοπή για Πάσχα. Ετοιμαστείτε. Μπουτάκι, φούρνο, πατάτε και πολύ σου τώρα να έχει κάτι από την Κίνα. Τα περισσότερα προϊόντα του διαδικτύου φτιάχνονται στην Κίνα, να σου έρχεται. Θέλει ένα μήνα έτσι και αλλιώ να έρθει. Να είναι μέσα σε αυτό το τέρα εκεί που είναι πιο ψηλό και από το Empire State Building τη Αμερική τη Νέα Υόρκη. Να έχει κολλήσει άλλε 20 μέρε εκεί στον πάτο και μετά να έρθει εδώ. Να θε και κανένα μήνα μετά να στο φέρουν οι ελληνικέ εταιρείε μεταφορών. Ταχύ μεταφορών όπω λένε. Το ταχύ πρέπει να φύγει. Ε, μην έχει αυτή την τύχη. Νομίζω όμω πολλοί θα έχουν γιατί σε αυτό το πλοίο, αν είδατε τι υπάρχει πάνω, είναι τα πάντα. Από ζώα μέχρι αντικείμενα, το παγκόσμιο εμπόριο το λεγόμενο. Εδώ στην, στο κέντρο τη Αθήνα, διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Οικονομικών τον τελευταίο μήνα συνέχεια, γιατί για άλλη μια φορά μια κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, διώχνει τι καθαρίστριε του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουν μια μανία. Κάτι έχουν πάθει με τι καθαρίστριε του Υπουργείου Οικονομικών. Είμαστε καθαρίστες του Υπουργείου Οικονομικών, περίπου 150 άτομα που αυτή τη στιγμή μα απολύουν εν μέσω πανδημίας γυναίκες μεγάλης ηλικίας από 50-55 και πάνω και κάποια μερίδα από τις συγκεκριμένες γυναίκες κοντά στη σύνταξη. Είμαστε 150 εργαζόμενοι και εργαζόμενες σε όλη την Ελλάδα που στις 31 Μαρτίου λήγουν οι συμβάσεις μας και ξαφνικά μετά από 18 χρόνια εργασία βγαίνουμε στην ανεργία. Στην ανεργία σε καιρό πανδημία έγινε ένα ΣΕΠ, δεν ξέρουμε με τι κριτήρια και βρεθήκαμε όλοι οι εργαζόμενοι στον δρόμο. Μετά από 18 χρόνια εργασία, καλύπταμε πάντα οι πάγιε και διαρκέ ανάγκε. Καθαρίσαμε και, και απολυμμένα με τα πάντα. Προστατεύαμε υπαλλήλου και συναλλασσόμενου σε όλε τι υπηρεσίε του Υπουργείου, αδέ, λογιστήρια, τελωνία. Και ξαφνικά, μετά από 18 χρόνια, μπαίνουμε στην ανεργία. Αυτό που ζητάμε είναι η δικαίωσή μα να βρεθεί. Μία οριστική λύση για μας, γιατί πρώτον καλύπτουμε πάγες και διαρκείς ανάγκες και το δεύτερο χρειαζόμαστε γιατί έχει πάρα πολλά κενά το Υπουργείο σε αυτή τη θέση. Δουλειά υπάρχει για όλους μας. Εμείς θέλουμε μία οριστική λύση στο πρόβλημά μας. Και τι δουλειά έχουν οι καθαρίστρες στο Υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να πει κάποιος. Και βεβαίως φταίνει οι καθαρίστρες. Ποιο φταίει. Οι καθαρίστρες διότι... Στο προηγούμενο κύμα απολύσεων, πριν το 2015, τότε υπουργό που είχε πραγματοποιήσει μεταξύ άλλων τι απολύσει ήταν ο Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε ήταν υπουργό. Και σε ένα βραδινό talk show είχε έρθει αντιμέτωπο με τι καθαρίστρε. Από τότε ο άνθρωπο, ο Κυριάκο, ο πρωθυπουργό μα, είχε προσπαθήσει να του δώσει λύσει και διεξόδου. Θα γίνουμε εμεί οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση σε αυτό το οποίο μπορεί να σας ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ως ιδέα αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι θα δημιουργήσετε μια ομάδα εργαζομένων σε μια πόλη, ας το πούμε στην Αθήνα και θα παρέχετε τις ίδιε υπηρεσίες καθαριότητα στο δημόσιο με ένα τελείω διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και στη συνέχεια, γιατί το λέτε και Εμείς συνέχεια... θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους και ε, ναι. υπουργέ Ναι, η απάντηση είναι ναι. Είμαστε, είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο Μαι. δημόσιο, Μαι. και αυτή τη στιγμή μα λέτε ότι εμεί θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να ξαναμπούμε στον ίδιο χώρο που αυτό δουλεύαμε. Που, α, με, με ρωτήσατε να σα δώσω μία διέξοδο. Έμεσα σα δίνει διέξοδο ο άνθρωπο να γίνετε επιχειρηματίε. Έμεσα εσεί εκεί τη γνωστή μιζέρια να κρατάτε το πάνω και τη σκούπα. Εδώ ο άνθρωπο σα έδινε όραμα από τότε, από παλιά. Φαντάζομαι και τώρα γι' αυτό τη απολύγει. Όσες είχαν μείνει από την τότε απόλυση Να πάνε να γίνουν επιχειρηματίες Θα κάθονται σε ένα γραφείο Και θα απολαμβάνουν τα καλά της επιχειρηματικότητας Όχι τώρα που θέλουν αυτές εκεί να πηγαίνουν Να ξεσκονίζουν και να καθαρίζουν Οι Αχάριστος λαός Δεν μας ταιριάζει καθόλου η ηγεσία που έχουμε Η πρωθυπουργία για την ακρίβεια Μια που είπαμε για τον αχάριστο και το λαό Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Λέγεται mm, Καλημέρα <laughs> Καλημέρα.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 Για σου, γιατί φέρουν λεωφορεία αφού δεν κολαγιά στα μέσα μεταφορά. Όχι, τώρα θα αρχίσει να κολλάει. Όταν αρχίσει να κολλάει και θα βάλουν ελαιοφορία καινούρια. Κατά μου είναι τότε... καινούριο και κολλάει. Τότε παιδιά μπορεί να είναι Μέχρι. κάποια μετάλλαξη. Η μετάλλαξη το... των μέσων μαζική μεταφορά. Ναι, ναι. Το ωραίο που είπε ξέρετε πιο είναι ότι ε, έκανε σύγκριση τα πόσο λεωφορεία εκλογούν τώρα με τον Ιούλιο του 2019. Τώρα λέει και κυκλοφορούν 50% παραπάνω. τον Ιούλιο οι άνθρωποι εργαζόμενοι παίρνουν άδειε. Και γι' αυτό δεν κυκλοφορούν πολλά λεωφορεία. Και η σύγκριση που έκανε δεν ήταν μια σύγκριση. με Ε, ας πούμε το Γενάρι, το Φλεβάρι, Πέρσι, όχι, έκανε με τον Ιούλιο. Μήνα καλοκαιριού, μήνα αδειών. Πόσο Τι θέλετε να πείτε, το... ότι είναι τίποτα καραγκιόζιδη. Πολύ καραγκιόζιδη. Αποκλείεται. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Αυτό ήθελα να θα πω. Θα να το συγκρίνει και με τον Ιούλιο του 1919. Ναι, να έχουμε 100 χρόνια. Ας πούμε, <laughs> δεν το έκανε, άρα έχουμε περισσότερα λεωφορεία από το 1919, θα μπορούσε ε, να το πει, δεν το Άντε δε, ντε, ήταν πολύ ωραία η σύγκριση που έκανε, έφερε σύγκριση να κάνει τώρα πόσο κυκλοφορούν με τον Ιούλιο, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, καραγκιόζητες μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Σας παρακαλώ. Τέλος, τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ Άντε. το είπα, όχι εσύ, εγώ έχω το... Ο, <laughs> δεν <laughs> έχω θέμα, το λέω και εγώ. Εσύ, τι γιορτάσαμε χθε, ρε. Τι ήταν αυτό, ρε. Τι καλά και ζηλί και να 200 χρόνια πουρέ γαρίδα. Αυτό. Πουρέ γαρίδα, ρε. Έπρεπε να αναστηθεί ο κολοκοτόρε με το γιαταγάδι, όπω ήταν όλοι εκεί μέσα να του κόψει τα κεφάλια. Αχ, σκληρό και αυτό. Ρίξαμε δείξα, δείξα, μια φορά ακόμη ότι είμαστε ακόμη λαγιάδε. Φώναξαν εδώ πέρα τον πλήκι. Πα όλου αυτού που μα έδωσαν και σκοτωθήκαμε μεταξύ μα, του φώναξαν εδώ πέρα να γιορτάσουμε μαζί. Γιατί δεν φώναξαν και τον πρόεδρο τη ΑΕΤ, ο οποίο 100 άτομα εδώ πέρα για να πολεμήσουν, κανένα άλλο ξένο δεν έφυγε 100 άτομα τα οποία πέθαναν στον δρόμο πριν φτάσουν εδώ. Μα και 5 τόνους καφέ για να το πουλήσουμε. Αυτοί που ήταν και γιόρταζαν χθε όλα τα ξέκουλα του πέρα, που έπρεπε να βγει κάποιο τα γεμπαγάνε mm. να του κόψει το κεφάλι. Đeeh, πες, τάδε γιατί τα λες. Και το ρόλο ποιο είναι όταν προσφώνησε το Ρώσο πρωθυπουργό αυτό το Μικιοτάκουλα, του ζήτησε το λόγο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εννοώντα την Ουκρανία ξέχαζε όμω ο ηλίδιο κάρος Να το πει ότι η μισή Κύπρο είναι κατεχόμενη. Είναι δυνατόν να γιορτάζουμε κατά αυτόν τρόπο τη στιγμή που υπάρχουν 20.000 άστεγοι και άλλοι καμία τριάνταριά χιλιάδε σεισμόπληκτοι να κάνουν εμεί σχέσει. Μην είστε μίζεροι. Μην είστε, τι πάει να πει αυτό τώρα. Δεν θα χαρούμε δηλαδή επειδή υπάρχει μιζέρια και φτώχεια στον κόσμο. Είναι το σύστημα που διαλέξαμε. Λυπάμαι. Να σου πω, είναι για να βλέπουμε τη Γιάννα. Συγγνώμη, πω, δεν είμαστε όλοι ίσοι, έτσι. Συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη Λάζομαι που δεν συγγνώμη. είμαστε ίσοι με την πλεμπάγια, έτσι. Δεν ήθελα να ενοχλήσω. Κά Είναι από αυτού που μπήθηκε χθε δεν ανέφερε τους σύνρες τους, το 21, κανένας δεν ανέφερε το Δεν όλο... είπε παιδί μου Μπουλουμπίνα, ο Κάρολος. Με εντυπωσιακή δειξιό. Mm -hmm. Μπουλουμπίνα. Κι τι τον ήθελαν εκεί πέρα. Είπε πάνω, μπουλουμπίνα. μπουλουμπίνα. Μπουλουμπίνα. Είπε Μπουλουμπίνα. Τι θες γιατί δεν ανέφερε. Καραμίσια της χαρημάς, τα χαμοέκραψη. Δάκρυσε ο πρίγκιπας. Πάντω άμα ήταν σωστό τroll ο Κάρολο θα μπορούσε να πει τον Καραϊσκάκι Καραϊτάβλη. Εκεί θα τον εκτιμούσαμε όλοι. Γιατί δεν έβλεπε να γίνε τον Καραϊσκάκι που του χειμούνι, είχε γραμμένο όλου τα αρχαίδια. Στον Μπούτσο του νομίζω. Στον Μπούτσο του, συγγνώμη πρώτη φορά μιλάω εγώ έστω αγανάκτη αποστόλη. Ειρέμισε. Τρελάθηκα. We stand on the Το Ιάκωβο Καμπανέλη, συστοίχη πάντα, εμβληματικό τραγούδι, δεν κάναμε επανάσταση, χαλαρώστε. Απλά ακούμε τραγούδια του Ιάκωβου Καμπανέλη, όχι ολόκληρα, δεν προλαβαίνουμε, επειδή σαν σήμερα το 2011 έφυγε από την ζωή, έχει γράψει πάρα πολλά, από πολύ ερωτικά λυρικά, μέχρι ε, τούτο εδώ. Με αυτό πάμε στο τέλος, τρίτο μέρο του λαού, κλείνει η εκπομπή, σε λίγο το μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε, αυρίο, γεια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 Γιατί. Άκουσα σήμερα τον Κυρανάκη και έλεγε για τα επιδόματα. Okay. Yeah. Το τελευταίο χρόνο εγώ είμαι άνεργο και ζω με 160 ευρώ και. Αχ, μην το λε, γον... συγκινεί το Κυρανάκη με αυτά. Ναι, άκουσε με, δεν είμαι μόνο εγώ. Εγώ δεν πειράζει. Τρώω φασόλια όλη τη βδομάδα. Δεν έχω πρόβλημα. Οι γονεί μου είναι Έλληνε από τη βόρεια ήπειρο. Φίλε μου και yeah. ο Μητσοτάκη, ο, ο, ο πατέρα έτσι μεγάλωσε. Και τρώω τρει φασολάδε ανάλαδε. Eh. Είναι, είναι 72 χρονών οι γονεί μου και δεν έχουν πάρει σύνταξη. Δεν του δίνουν τίποτα. Του λένε στο περίμενε περίμενε και ζούνε με 160 ευρώ.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 Έχουν χρόνια μπροστά του. Είναι νεότεροι, ναι, ναι. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια του. Τα φάρμακά του, εμεί θα, τους θα τα Ας παιδιά. Α κάνουν μια δουλειά με τα χέρια. Πώ κάνετε έτσι, αριστεία έχουμε, τι θέλετε. أ, χadion, δεν ξέρω, δεν τι. Θα, θα του πάω στον Κυρανάκι να του βρει ο Κυρανάκη δουλειά, μια και έχει πολύ, ε, το πλούσιο βιογραφικό του για να, να του βρει δουλειά σου γονεί μου. Μην είναι ήσυχο τώρα, μην είναι ήσυχο. Ναι, ναι, για να το σπίτι του. Ευχαριστώ πολύ. Από στο λιγκώσαμε. Από τι? Από πατριδολαγνία, από φάλτσους ύμνους, από υψηλού καλυσμένους. Παιδί μου γιατί ήταν φάλτσος αδίδα. ο τώρα. Η κυρία ήταν σοπράνο. Ήταν απόφοιτη της ε, Ακαδημίας του Fame Story. Και δεν τα έχω κάνει μόρτισμα, αγκυσμένης. Άμα καλά, ήταν οι διεθνού φήμη, αναγνωρισμένη σοπράνο που την ήξερε και η μάνα τη και καμιά φιά τη είναι αρκετό. Ευτυχώ που ο θύμιο χθε έβαλε μια τάξη στο μυαλό μα και στην καρδιά μα. Αχ, μη χάσει και δεν είχαν... κλείσει. Να σε ρώτησω κάτι. Αυτή τη νέα, εθνική μυνακολήκη που εγγενειαία τη φιλάνε καλά. Γιατί τι θα γίνει. Ε, δηλαδή τη φιλάνεται τόσο καλά όσο α πούμε και το μένει φωτιότη. Δεν έχει και 14 μπάτσου και περιπουλικά πώ είναι. Ε, αυτό ήθελα να μάθει. Φύλαξη, αλλά όσοι χρειάζεται, δεν είναι τώρα. Το φορτιώτη ω τι το φυλάνε, ω θύμα τρομοκρατία, υποψήφιο τι. Δεν ξέρω. χωρί κανάλι, τι φάση. Α βγει κάποιο να μα απαντήσει. Δεν Ας υπάρχουν απαντήσει σε αυτά. Δεν... Αυτό, αυτό με στεναχωρεί. Θα πρέπει να φύγει, λοιπόν, σε παρακαλώ θερμά. Θα πρέπει να φύγει θα πρέπει να φύγει και να συνεχίσει, η κυρία Παλετσόνη. Δεν θα συνεχίσει κανεί. Η δημοσιογραφία θα ολοκληρώσει το έργο τη, θα κλείσει η εκπομπή. Γιώργο, ανημέρωσε τι αρμόδιε αστυνομικέ αρχέ. Εγώ προσωπικά. Και σας το λέω, θα συνεχίσω. Τι κάνει η Ελλάδα, mm. πού είναι ο Μαυροϊδάκος. Πού είναι, ο Μπαλάσκας. Αυτοί όλοι. Όλοι αυτοί, ναι. Όταν ήμουνα μικρός, τσίμπαγα με τους ηγέτε που μιλάγανε ξένα, ξέρεις ότι και καλά ενδιαφέρονται. Μένα πάντως τώρα πια που γιατί μεγάλωσα είμαι 57 χρονών, μου θυμίζει αυτά τα καμάκια που μαδένανε 10-20 λέξεις αγγλικές για να γραμμάσουν τους τουρίστερες. <συσκά> <συσκά> Αυτό μου θυμίζει. Α, ήθελε να, να πηδίξει τουρίστε ο Κάρολο λε. Μπουλουμπίνα. <συσκά> <συσκά> ε, ποντάξει. Δηλαδή, <συσκά> <συσκά> φερή, <συσκά> δηλαδή έριξε κάποιο γκόμενα με τνατάκα μπουλουμπίνα.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 Τα ζώα καμιά φορά είναι πιο σοφά από τον άνθρωπο. Για πες, μίλα μου. Τα άλογα, μου. Του, τα άλογα του υπηκού Εχθές κρατηθήκανε σε όλη τη διάρκεια τη διαδρομή τη παρελάσεω και μόλι βρεθήκαν μπροστά στο μισοτάκι τη Ακελαροπούλου και του υπολείπου αρχίσαν να χαίρουν. Ήτανε λε μια διαμαρτυρία των ζώων, των αλόγων. Βεβαίω για λογαριασμό των ανθρώπων. Πρόσπεξε. Για όλη, όλη τη διαδρομή κρατηθήκαν. Και σου λένε όταν περάσουμε <coughs> συγγνώμη, μπροστά από το μισοτάκι τη Ακελαροπούλου και του λοιπού